Στοιχη 14-26 Πίστης και έργα. 14. Τι ωφελεί αδελφοί μου, εάν ένα λέγει ότι έχει πίστη, αλλά δεν έχει τα έργα τα οποία παράγει η και πραγματική πίστη. Μήπω η πίστη αυτή η θεωρητική, που δεν συνοδεύεται από τα έργα της αγάπης έχει την δύναμη να το σώσει. 15. Διαναπιστείτε δε περί τούτου, σα φέρω ένα παράδειγμα. Εάν ένα αδελφός χριστιανός ή μία αδελφή χριστιανή είναι γυμνή και δεν έχουν αρκετά ενδύματα, στερούνται δε και τις για την ημέρα αντροφής. 16. Τους είπε δε ένας από εσάς. Πηγαίνετε στο καλό, ζεσταθείτε και χορταστείτε καλά, δεν τους δώσετε όμως και τα αναγκαία για τη συντήρηση του σώματος, τι ωφελεί τούτο. 17. Έτσι και η πίστη «Εάν δεν έχει ως καρπών έργα αρετής, είναι όλος δυόλου και από αυτήν την ρίζα τη νεκρά». 18. Αλλά θα είπε κάποιο προς τρίτον τεινά, «Συ έχεις θεωρητική πίστην και εγώ έχω έργα αρετής χωρίς να έχω πίστη. «Αλλά τούτο είναι ασύστατο και κατανόητον. Ούτε πίστης αληθής δύναται να υπάρξει έργον αρετής, ούτε αληθής και αρετή δύναται να κατορθωθεί ανευπίστεως». Η πίστη είναι κάτι που δεν φαίνεται παρά μόνον στα αποτελέσματά της. Απόδειξόν μου λοιπόν ότι πιστεύεις από τα έργα σου. Και εγώ θα σου δείξω από τα έργα της αρετής μου ότι έχω πίστην. Διότι αν δεν είχα πίστην δεν θα είχα ούτε τον τη της πίστεως τι τη τα έργα της αρετής. 19. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλά κάνεις και πιστεύει στην αλήθεια αυτήν. Μην ξεχάνεις όμως ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και καταλαμβάνονται υποτρόμου πρώτης δικαιοσύνη του και της δυνάμεώς του. 20. Θέλεις δε να μάθεις, ο άνθρωπε ανόητε, ότι η πίστη, όταν δεν συνοδεύεται και από τα έργα της αρετής είναι νεκρά και δεν έχει την δύναμη να σώσει. 21 ο Αβραάμ, ο προπάτορ μας, δεν έγινε δίκαιος από τα έργα της αρετής του όταν ανεβίβασε ενός θυσίαν πάνω στο θυσιαστήριο τον Ισαάκ το παιδί του. 22. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργάζεται με τα έργα του Αβραάμ και από τα έργα η σε ετελειοποίηθη. 23. Και παλήθευσε τελείως η γραφή η οποία λέγει «Επίστευσε δε ο Αβραάμις στον θεών και λογαριάστησε αυτόν η πίστη του αύτη τόσο πολύ» ώστε ο Θεός να τον θεωρήσει δίκαιον και ονομάστη φίλος και αγαπημένος του Θεού. 24. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. 25. Ομοίω δε και αυτή η πόρνη Ραβ δεν εδικαιώθη από τα έργα που έκαμεν όταν υπεδέχθη τους απεσταλμένους των Ιουδαίων και τους έβγαλε από άλλων δρόμων έξω από την Ιεριχώ. 26. Ναι. Τα έργα ζωντανεύουν την πίστη, διότι όπως το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι πίστη ζωντανή αλλά νεκρά.